Κυρίες μου και κύριοι, καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε στο ράδιο άρτα στου 101,5. Είμαστε εδώ, να κουτολίσουμε στον τοίχο και σήμερα. Ο Γιάννης Λαζάρου είμαι και εσείς στο 2681 4060 μπορείτε να μας πείτε τα ωραία σας, να μας κάνετε τις παρατηρήσεις σας. Be να μας πείτε και μια καλή μέρα. Είναι κοτίνιος ο τόπος, έριξε τον άμπακο δηλαδή. Την... Δηλαδή μιλάμε, on... θέλει μπάτσες αυτός ο καιρός. Παρακαλώ. Καλημέρα σα. Ναι, ναι, το γουίντερ, ναι. Ωραία. Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε Ευχαριστούμε πολύ γιατί Γιατί Ναι Δεν είμαι σημασία, κυρία μου και κυριέ μου Και αγαπημένο μου Ελληνόπουλο Ναι με τον καιρό που Πέντε λεπτά ρε, Μελάμε έγινε το έλα να Τέλος πάντων Καλημέρα στους φίλους στη Στη Ράδιο Αετός Κώστας Γιώνης, λεμαίδα Σέρβια Σου φίλους Καλημέρα Νεμέα ναι Πρες στην Καλαμάτα mm -hmm. Τι έγινε, βρήκατε την κεφαλογραβιέρα Εκεί τα 2,5 δις hey. <laughs> 2,5 εκατομμύρια ευρώ Α, πά, πά. <laughs> Καλημέρα στην Κύπρο <laughs> το Αμάρατος Καλημέρα στο Ιερό Ιντερνέδιο Φίλοι και φίλες ε, Από που μας ακούτε να είσαστε καλά <laughs> Πως λέγαν και οι παλιά οι, οι έτσι Που κάνανε εκπομπή Καλή Αγρόαση <laughs> <laughs> <laughs> Λοιπόν χθε που λέτε Ήρθω φούρναρης Και μου έφερε μανταρίνια Για να με λαδώσει Μη, Τα λαδώματα εμεί τα λέμε Ανοιχτά δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα Βέβαια μια ποσότητα από αυτά τα μανταρίνια Τα βάλα στα νησιά Γκαλαπάγκο Στην offshore που έχω Αλλά ήθελα να μείνω όχι στο γεγονός του λαδόματος Στο γεγονός του προϊόντος Λοιπόν το κοίταγα το μανταρίνι που λες, Το έφαγα το μανταρίνι Καλά παθαίνεις πλάκα με αυτό το μανταρίνι Δεν είναι δηλαδή Δεν είναι Κάτι το οποίο μπορεί να γίνει εύκολα Σ' άλλη γη, σε άλλο τόπο και τα λιμπάν και τα λιμπάν Το κοίταγα λοιπόν το μανταρίνι Και σκεφτόμουν το εξή. Σκέψου τώρα ότι α, τώρα, ε, Δεν ξέρω εσύ φούρναρι, Αν ακούς πάρε με να μου πεις πόσο μανταρίνι Εντάξει, μην φοβάσαι, δεν μπορείτε να ακούσει κανένα εφοριακό. Ήταν ένα άλλο φίλο, πόσο πουλάει η χοντρική στον έμπορα το μανταρίνι. Και το κοίταγα που λε το μανταρίνι, και έλεγα: Φαντάσου τώρα αυτό το προϊόν όπω είναι. Όπω είναι. Άντε να του κάνει καμιά ψηλοσυσκευασιούλα εκεί πέρα, τα πέντε κομμάτια, το κιλό. Ξέρω εγώ τι θα το κάνει, να το είχε στα χέρια τη ένα τμήμα πωλήσεων μια πολυεθνικής εταιρεία. Πόσο θα το πούλαγε αυτό το προϊόν. Αν σκεφτείς ότι παίρνουμε την πατάτα, στην κάνουμε τσιπς και από 0,50 το κιλό, τι 0,50, 0,30 την πουλάμε γύρω στα 50-70 ευρώ το κιλό φαντάσου λοιπόν αυτό το μανταρίνι πόσο θα το πουλάγαν άνθρωποι γνώστες του αντικειμένου και της αγοράς της ελληνικής ή της παγκόσμιας χες την ελληνική για την παγκόσμια μιλάμε και τι πανηγύρι θα γινότανε μένα εργοστάσιο το οποίο το έχεις έξω από το σπίτι σου Δεν χρειάζεσαι και πολλά πράγματα Ούτε μηχανές, ούτε τόνα, ούτε τ' άλλο Παρακαλώ Έλα για σου ρε Έλα για πες μου Να. 25 λεπτά Άσε με να συνεχίσω το συλλογισμό μου λοιπόν Σε ευχαριστώ Λοιπόν 25 λεπτά Ακούστε τώρα Τι που 25 λεπτά Αν πάτε σπου... αυτή τη στιγμή και αγοράσετε Ένα φακελάκι γαριδάκια στο παιδί σας Πεπιεσμένος Συμπεπιεσμένος αέρας καλαμποκιού είναι Να μου πείτε πόσο θα πληρώσετε Και ούτε καν καλαμποκιού Με σαν και τέτοια Λοιπόν Αυτό το προϊόν λοιπόν αυτή τη στιγμή 25 λεπτά το φορτώνουνε Το φορτώνει ο έμπορας Αυτή τη στιγμή από ό,τι μου λέει εδώ Μου που Να το πάει στη Μακεδονία Πόσο να το πουλήσει στη Μακεδονία Να το πουλήσει 15 1,5-2 ευρώ Παρακαλώ <Siri> Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ Μία φίλη λοιπόν μου λέει: Αποξηραμένη μπανάνα, αποξηραμένο σανανά και κάτι τέτοιο στο σούπερ μάρκετ, 3,5-4 ευρώ το φακελάκι, τα 100 γραμμάρια. Δεν σου μιλάω για τυποποίηση, πίστεψέ με. Δεν σου μιλάω γιατί οι ιδέε μπορεί να κατεβάσει η γκλάδα αυτών ανθρώπων οι οποίοι μπορεί να ασχοληθούν με το αντικείμενο. Σου μιλάω για αυτό καθε αυτό το προϊόν, όπω είναι. Όπω είναι κάποιοι γνώστε. Τη παγκόσμια αγορά να το παίρνανε από το χωράφι του Φούρναρι, από το κτήμα του φούρναρι του κάθε Φούρναρι που έχει μανταρίνι και το πουλάει 25 λεπτά. 25 λεπτά. Όχι να ρίξει κοπριά στο κτήμα, τα νερά να ανοίξει να ποτίσει το καλοκαίρι, είναι παραπάνω τα λεφτά. Λοιπόν, 25 λεπτά πουλάει αυτό το χρυσάφι, το οποίο χρόνια και χρόνια. Για κάποιους λόγους οι συνεταιρισμοί Για τους γνωστούς δηλαδή Μην μιλάμε για κάποιους λόγους Έχουν στην αποκάτω Είχαν στην αποκάτω όλη αυτή την παραγωγή Για να φτάσουμε εκεί που φτάσαμε Μιλάμε για προϊόν Και δεν είναι το μοναδικό στην Ελλάδα Εντάξει εμεί εγώ λέω για το μανταρίνι που μελάδωσε με χθες Ο φούρναρης Έτσι Σε, σε άλλου τόπου, ξέρω εγώ Έχουν άλλα πράγματα ε, Μιλάμε ας πούμε για τον εκεί κάτι γίνεται το Εκ ψιλο εκμεταλλεύονται το σύστημα και παρόλο που κυκλοφόρησαν εκατοντάδες μαϊμούδες μέχρι και από Κίνα από την Κίνα στέκονται στέκονται γιατί το, το πραγματικό δεν χάνει την αξία του δηλαδή γι' αυτό ακριβώς το λόγο ότι η μανταρίνη και να βγάλει ο Κινέζος θα είναι κινέζικο μανταρίνη δεν, δε, δεν μπορεί να είναι μανταρίνη σαν αυτό εδώ να πάει να το πουλήσει αλλά ποιο να πάει να το πουλήσει παρακαλώ Ναι. Να σε καλά Έχω, Τι να το κάνεις στο διορισμό Λοιπόν κοίταξε μεγάλε, Αυτή είναι χοντρικά η ιστορία Έχουμε αυτά τα πράγματα Στα χέρια μας Τα οποία καταστρέφονται Ο κόσμος υποφέρει 25 λεπτά το μανταρίνι Και κάθεται και σου μιλάει Ο Άχριστος. Ο Άχριστος σου μιλάει για ανάπτυξη Ποια ανάπτυξη αγαπητέ μου ο συνδικαλιστής το ψήφισαν τώρα προσέξτε Θυμάμαι εδώ έναν αλίστου μνήμης πρόεδρο ε, υπόθεση marketing τώρα Το τοπικό κουνενέ του έπαιρνε συνέντευξη και έλεγε Ο σας πω εγώ γιατί είναι καλά το μαντερίν Δια του χουρτιάνομαι εγώ γι' αυτό είναι καλά του μαντερίν Κατάλαβες μεγάλε Ο πρόεδρος την έκανε τη δουλειά του ο αντιπρόεδρο και εσύ ομον το διηγητικό συμβούλιο. Ο άλλο που με τώρα με τη μανταρινιά στο χέρι, τόσα χρόνια μπορεί να έπαιρνε κάποια επιδότηση να έκανε, άρα και να ήταν βολεμένοι όλοι. Το προϊόν όμω, ω προϊόν δεν βολήθηκε ποτέ σωστά. Δεν του χουρτιάνω μισθιά, του μπούν του Αυτή είναι τεχνική marketing. Ρεσκίστε τα πτυχία σας Όσοι πήγατε και σπουδάσα, ρεσκίστε τα πτυχία σας σα λέω τώρα. Σκίστε τα πτυχία σας. Λοιπόν, το προϊόν αυτό καθεαυτό αυτό και οι να το αντιγράψει και οτιδήποτε δεν ε, γίνεται. Το προϊόν μπορεί να πουληθεί πολλά λεφτά. Πάρα πολλά λεφτά. Αλλά με τα μυαλά, ορίστε. Καλός τον. Καλός τον. Ε. Τι <είπες> Με τα μανταρίνια, είπε, μη μου, μη μου λες τέτοια, δεν το άκουσα, δεν το έχω άκουσα τέτοιο. Είπε, με τα μανταρίνια βουλευτή. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, αντιστά. <laughs> να σε καλά ρε φίλε, να σε καλά. Ρε τι μου λέει ο άνθρωπος, μα λέμε, μου λέει, φυσικά έχει μεγάλη αξία μου λέει. Μέχρι και ο Στήλιος τον είχαν στο Skylay και είπε με να τα μανταρίνια βουλευτή Όταν τον κυροφέραναν στα κανάλια Ξέρω κοραδερφέ τι να σου πω να Πάντως γεγονός είναι ότι έχει μεγάλη αξία Ας περάσουμε τώρα στα σοβαρά Ναι σου λέω Μπού, μπού. Σας κιάζω τώρα Σας κιάζω τώρα μέχρι σας έχει βρει το, το δυσιο... Έλα ρε Χρήστο να πούμε Ε Χρήστο απο... Ακούς από ιερό Ιντερνέδιο Καλή σου μέρα ρε Χριστάρα <laughs> Καλή σου μέρα ρε Χριστό <συσκύνω> Λοιπόν Ακούει από ιερό, ιερό Ιντερνέδιο ο Χρήστος <συσκύνω> Να είσαι καλά Χρήστο Λοιπόν ε... Μπορείς... <συσκύνω> Σκιαχτείτε να σας κάνετε κάνω σας κάνετε τη μουσική του Του δρόμου με τις λεύκες Λοιπόν Η Τροίκα να σας ενημερώσω Μη μου ανησυχείτε μπουλάκια μου Είπε ναι στι <laughs> Ναι Γιατί μπήκε μπροστά ο Βενιζέλο και του είπε: Σα βαρέσω, ρε. Σας δίξω μπάτσες, ρε. Σα δείξω μπάτσε, ρε. Θα φάτε σφαλιάρα έλεγε στου Τροϊκανού. Αλλά πρόσεξε, του έβαλαν έναν όρο στου Σαμαροβενιζελοκουρέλιδε. Λοιπόν, να μην δημιουργηθεί νέα τρύπα το Δεκέμβριο. Διότι, αν όπω γνωρίζει καλύτερα από εμά, διότι έχει διαβάσει τα μνημόνια, σαν το Χρυσοκοήδη, τα έχει διαβάσει όλα. Αν δημιουργηθεί τρύπα, που φυσικά και θα δημιουργηθεί τρύπα. Από πού να τα πάρει για να μην δημιουργηθεί τρύπα, τότε η κυβέρνηση θα πρέπει. σου λέω το μεγάλο μυστικό τώρα. Θα πρέπει να επιβάλλει επιπρόσθετου φόρους Αυτά τα υπογράψανε δικαί μου. Εσύ, ναι, μωρέ, εσύ, μωρέ, πατριωτούλη, δεξιούλη, εσύ. Λοιπόν, για να εσωσκελίζει τη χασούρα, τα είχαν υπογράψει. Τα λέγαμε τότε. Ότι αν δεν πετύχετε αυτού του στόχου, θα σα βάλουμε άλλα καινούργια, και τόνα και τάλλο. Μεγάλε, εκεί αυτό ήθελαν να κάνουν. Ξέροντα ότι κανένας στόχος δεν μπορεί να επιτευχθεί στην Ελλάδα με τέτοιους πολιτικούς, τέτοιους οικονομολόγους και τέτοια αθήρματα γενικώ θα βάζουν συνέχεια καινούριου φόρους διότι αυτή είναι η υπογραφή την οποία βάλανε στα λεγόμενα μνημόνια διότι τώρα θα αλλάξουν όνομα Δεν θα λέγονται μνημόνια, θα λέγονται αλλιώ. Θα λέγονται σχέση Δεν σου είπε ο Χαρδουβέλερ Πήγε στον Τερμπεντέριο Χαρδου και το θα βγούμε, αλλά θα έχουμε πάρα πολλά χρόνια σχέση ΦΦΣ, Ναι με τους δανειστές θα έχουμε σχέση ρε παιδί μου Αχούμε σχέση, αυτά λέει ο σοβαρός Χαρδουβέλερ Όχι για μας, για σας ο παδί του Για σας ο παδί του, για σας συνεργάτες του πασοκομούριδε, για σας αριστεροί τσιπρομούριδες Παρακαλώ Φίλα ρε μου Είχες, είχες, είχες. Κοίταξε, αν έχεις παθητική στάση, είσαι πούιτς Έλα, για; yeah. ε, ε, ε, ε, Ναι, ας την πόρευα Ναι, θα σου το πω αλλιώς ρε παιδί μου Άμα έχεις σχέση, τώρα εσύ τώρα να πούμε με... Μου γαργαλάστο έτσι να πούμε Άμα έχεις παθητική στάση στη σχέση Είσαι η κοπέλα να πούμε, κατάλαβες Κάνεις τις δουλειές του σπιτιού ε, κατάλαβες, φοράσεις ρόζι τα στο κεφάλι Λοιπόν, αν έχεις ενεργετική στάση Είσαι να πούμε ο, ο άντρε. <laughs> είσαι ο άντρα του σπιτιού Είσαι ο, ο μπαράς Μπαράς, σε μπαράς Ναι, δεν έχει όμως σημασία αυτό Διότι έχουμε δει γυναίκες να έχουν ενεργετικό ρόλο Κορίτσια δηλαδή γενικώ. Να τα πιείς στο ποτήρι σαν το κρύο το νερό Το κρουσταλένιο Πάντως μεγάλε Εκείνο ορίστε παρακαλώ Πα. Μπράβο Ναι σωστός Έλα, Έλα ρε, μεγάλε Να βούμε προχώρα Έλα ναι. Έχω και μπερδεμένο εδώ να πω με το... Έχω μπερδεμένο τον καναλάρχη Διότι έχει λέει πρόβλημα Τι σημαίνει ριζοσπαστική αριστερά Του έκανα μια εξήγηση Νομίζω θα σα το αναλύσει στην εκπομπή του Λοιπόν, οπότε, μην ήσυχο, είπε ναι η Τρόικα. Μην, είπε ναι η Τρόικα. Λοιπόν, και έρχεται τώρα κομισιον η, η σύμμαχός σου, όπου πρόεδρος είναι ο κολιτός του Τσίπρας, Γιούγκερ. Γιούγκερ, ναι. Αντιπρόεδρος ο αριστερός, το τονίζω, ο αριστερός Παπαδημούλης. Και έρχεται λοιπόν η οικονομισιόν και σου λέει, «Ή εκπληρώνει η Ελλάδα τα θέλω της Τρόικα». Η συζήτηση για τη μεταμνημονιακή εποχή, τέλο. Δηλαδή στο λέει. Ρε παιδί μου, <χει> πνίγει κανέναν, Στο λέει ο άνθρωπο, ο άνθρωπο, ε, στο λέει η κομισιόν. Με πρόεδρο Γιούγκερ, αντιπρόεδρο Παπαδημούλη. Εσύ τι ψάχνεσαι, Ρε Χάπατο τώρα. Στα λένε οι σπουδαγμένοι μου. Στα λένε αριστεροί άνθρωποι. Στα λένε άνθρωποι που τρέχει αριστεροσύνη από τα παντζάκια του. Ξεχύλησε, σου λέω. Αυτά είπε η Κομισιόν Μεγάλε. Εσύ βέβαια μπορεί να παλεύει για να έρθει η τριζοσπαστική αριστερά. Τριζοσπαστική, όπω το ακούς Στην Ελλάδα, ε, στην εξουσία που θα έρθει, ο Σονούπο με πρωθυπουργό τον Αλέξη. Ορβαρε Αλέξη σε θέλει υπεραχώρα. Λοιπόν, εσύ δεξιούλη να πούμε, μπορεί να παλαμβαγγίζει και να θυμάσαι τον Εθνάρχη που δάκρυσε για τη Μακεδονία και να κλε. Η Κομισιόν όμω κάνει τη δουλειά τη. Αυτό το έχει πάρει χαμπάρι. Το έχει πάρει χαμπάρι. Έχεις πάρει χαμπάρι, δηλαδή ε, ε, ε, ε, βέβαια είπαμε, οι ε, σαγγελίες στην Ελλάδα κάνουν άλλη δουλειά Λοιπόν, ε, το ελληνοφανέ καρτούν, ε, ελληνοφανέ, να, μάλλον ναζιστοφανές όχι, δεν είναι ναζιστοφανές είναι αλιθοφάνες, αλη, αληθινό ναζιστικό καρτούν, αυτό ο Μπουμπούκος μας είπε για μία ακόμη φορά αν τα σπάσουμε με την Τρόικα θα κλείσουν οι τράπεζε. Μπουμπούκο στα παπάρια μας κι αν κλείσουν οι τράπεζε. Πίστεψε με, στο... δεν ξέρω, συμφωνεί κανένας. Εσύ δηλαδή, μεγάλε που ακούσε αυτή τη στιγμή, λέμε, ας πάρουμε δύο κατηγορίες. Τον άνθρωπο ο οποίος δεν έχει δουλειά, είναι σφαγμένος από χέρι, δεν έχει τσιγάρο μιλάμε. Αυτό, σε νοιάζει αν κλείσουν οι τράπεζες. Μεγάλε ναι, τρέμει, το βλέπω. Ας πάρουμε λοιπόν και μια άλλη κατηγορία. Ένα φίλο δημόσιο υπάλληλο που ξέρει ότι τέλος του μηνός θα πάρει το μισθό του. Εσαι α τις αν κλείσουν τράπεζες. Αφού το μισθό σου τον πάρει ούτω ή άλλο Και χέρι με χέρι. Οπότε μπορούμε να ε, Ανακράξουμε όλοι μαζί Προς το ελληνοφανές καρτούν Που είναι και ναζιστικό Το μπουμπούκο Στα παυτά μας κι αμακλήσουν οι τράπεζες άστην την οικονομία τώρα που στηρίζεται στι τράπεζες Οι τράπεζες άλλο ρόλο παίζουν Εντάξει μεγάλε Άλλο ρόλο παίζουν και μην ακούς τέτοιε αρλούμπες with... Κυρία μου και κυρία μου Κυρία μου και κυρία μου Με στα μάτια Αυτή τη στιγμή σκούζω κυριολεκτικά, μου είχε σηκωθεί η τρίχα κάγκελο αν Ανέρχονται στον Καταπιεσμένο μου λαιμό Από διάφορους λόγους είναι κατα... πονεμένους και καταπιεσμένο. Yeah. Μην πάει το μυαλό στο κακό yeah. like a... Οφείλω λοιπόν μέσα σε αυτή τη συγκίνηση Η οποία με δέρνει από πάνω μέχρι κάτω Να σε ενημερώσω Ότι yeah. ο Βενιζέλος Ο Μπεζενίκαλε oh, oh. Ο πολέμαρχος εναντίον της Ουκρανίας Και της Συρίας Αλλά και της Λιβύης yeah. Καλή τον Τζίπρα. Να συστρατευτεί για να μην μας παρατείνουν το μνημόνιο οι Δανιστές Και να μην δυσαρεστηθούν οι Ευρωπαίοι συνεταίροι σου μεγάλε Όχι πες μου δε δάκρυσε. Πες μου δε δάκρυσε. Το πρόβλημα μου έγραψε ένα σχόλιο ένας φίλος χθε, Αναγνώστης στο άρθρο Του τελικά το παιχνίδι θα παιχτεί στο δρόμο Έτσι μου ήρθε χθε και έγραψα Μου έγραψε ένα σχόλιο Πολλοί φίλοι παίρνουν τηλέφωνο εδώ λέει δεν καταλαβαίνουν Όλα ρε φίλε τα καταλαβαίνουν Όλα τα πάντα τα καταλαβαίνουν ε, Εσύ δηλαδή τι πιστεύεις Ότι αυτός εκεί τώρα που κάθεται και κοιτάει Το χίλια πινταγώσια εγώ και η τραγώσια, η oh, you, no, you, no. Δεν καταλαβαίνει ότι ας πούμε η μάνα του Λέμε τώρα που χρειάζεται ένα φάρμακο no, no. και δεν μπορεί να το βρει no. Εσύ τι λες δεν το καταλαβαίνω. πιο απλό, δεν το καταλαβαίνω. Όλα μεγάλα τα καταλαβαίνω. So... Αλλά συγκινήσου σου τώρα, παρακαλώ. Ορίστε, so ναι. ναι. έτσι θα σου πω τώρα, φίλε μου. Ναι, θα σου πω, φίλε μου. Λοιπόν, κοίταξε να δεις κάτι. Ένα φίλο που διάβασε το άρθρο, μου λέει: Έχει δίκιο. Τελικά η κατάληξη σαν στο δρόμο. Έκανε ένα λάθο όμω το άρθρο. Πρέπει να το βάλω υποσημείωση από κάτω ε, Δυστυχώς ε, Λόγω χρόνου Λοιπόν Το παιχνίδι, κατά την άποψή μου Και κατά το άρθρο όπως το έγραψα Θα παιχτεί στο δρόμο Από, μια, από ένα μπαμ το οποίο δεν ξέρεις Λογικά από που θα βγει που, που θα γίνει, αλλά, αλλά Μετά το παιχνίδι που θα βγει Αυτό ήθελα να συμπληρώσω από κάτω Μετά το παιχνίδι που θα παιχτεί στο δρόμο την εξουσία πάλι θα την έχουν οι παπαδόγκονες, οι σαμαράδες, οι βενιζέλη, οι, οι Καραμανλίδες οι τσίπριδες, οι μπουμπούκυδες Τα παιδιά ξέρεις, τα οποία μπορεί να έχουν ένα άλλο πρόσωπο λοιπόν, αλλά θα ε, κομίζουν αυτές τις ιδέες Θα είναι δηλαδή οι νέοι υποτακτική ε, Όπου και αν έγινε, ό,τι και αν έγινε ε, Έχασε η νίκη σε αυτό ο οποίος αντέδρασε Λόγω διαφοροί, ιδεαλογίας, τα κτλ από πάνω του του κατσικώθηκαν πάλι τα παιδιά της εξουσίας. Αυτό ήθελα να συμπληρώσω χθες. Δηλαδή ό,τι και να γίνει ε, που... Ένα ο οποίο δεν έχει να χάσει τίποτα μπορεί να τα πάρει όλα σβάρνα, α πούμε. Στο, και να τα πάρει σβάρνα θα φάει μια-2-3 μέρε και μετά θα του κατσικωθεί ε, στο σβέρκο ο γιο του Γιουργάκη, ο γιο του φοφό τη Γεννηματού. Ε, Καταλαβαίνει. Πάει η Βασίλειο. Είναι κληρονομικό δικαιώματι η εξουσία, ρε παιδί μου, από την εποχή των Γερμανοτσολιάδων στην Ελλάδα και μετά. Λοιπόν, κυρία μου και κυρία μου, δεν ξέρω αν συνεκινήθη. Με την είδηση που σου είπα ότι ο μπεμπέ γεννή καλή Τσίπρα να συστρατευτεί για, ε, για το μνημόνιο Λοιπόν αφού σκούπισες τα ευαίσθητα ματάκια σου Προσοχή μη σου φύγει το eyeliner ή η πρόσθετη βλεφαρίδα Σε παρακαλώ πρόσεξε πάρα πολύ γιατί έχουμε να βγούμε και στο κανάλι να μας πάρει συνέντευξη η Ελένη yeah. Λοιπόν έχουμε λοιπόν τον ένα και μοναδικό Μητρόπουλος ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ, αριστερός Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν εξασφαλίσει η αυτοδυναμία Ενδέχεται να, να συνεχίσει την μνημονιακή πολιτική Ο ΣΥΡΙΖΑ Αυτά τα λέει το μεγαλοστέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ Σε σκιάζει δηλαδή μαλάκα Έτσι μου λέει εμένα όχι εσένα Προς Θεού τώρα τολμήσε εσένα να σε πει μαλάκα ο, ο Μητρόπουλος Μου λέει εμένα Ρε μαλάκα μου λέει εμένα ο Μητρόπουλο. Ψήφισε μας Το μεταφράζω τώρα εγώ. Για να έχουμε αυτοδυναμία Γιατί αν δεν έχουμε αυτοδυναμία μαλάκα, μαλάκα Μου λέει εμένα Ο Μητρόπουλος Ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να συνεχίσει τη μνημονιακή πολιτική κατάλαβε μου λέει εμένα Βρήκε εμένα το μαλάκα τώρα ο Και ορίστε παρακαλώ Για σου ρε φίλε τι κάνεις Α δεν βλέπεις ε. <coughs> όχι, όχι, όχι. Δεν μπορεί να λέει εσένα, εμένα λέει μαλάκα. Ναι, εμένα. Μην είναι ήσυχο, μη είναι Έτσι μπράβο, έτσι μπράβο. Έτσι, μπράβο. Νιώθει κι εσύ μαλάκα δηλαδή. Ναι, <coughs> <coughs> σωστά. Καλό, καλό. καλό. Ευχαριστώ πολύ. Νιώθω ήσυχο μαλάκας μου λέει ένα Μου λέει λοιπόν ο Μητρόπολος, εμένα, προ Θεού, όχι εσένα. Προς Θεού, στο ψηφοφόρο, τι θα το πει τώρα Μου λέει εμένα, μαλάκα, εμένα, απευθύνεται σε μένα Και μου λέει, Άνω ΣΥΡΙΖΑ, μπορείς Τόσοι πολλοί. πολύ, oh, δεν είναι θέμα DNA Δεν θα σου εξηγήσω τώρα, γιατί μπορεί να μας βγει Το νεκρό τη αμφίπολης μαλάκας Κατάλαβε. Θεός oh, yeah, yeah. Κατάλαβα, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, δεν είναι θέμα συγγένειας η μαλακία φίλε Δεν είναι θέμα DNA Και παναλαμβάνω Όχι δεν το λέει σε εσάς Σε μένα το λέει Μαλάκα Γιάννη Μου λέει ο Μητρόπουλος Του ΣΥΡΙΖΑ πρωτοκλασάτο. Μιλάμε με, με τους χούφτες τα βάζει αυτή τη στιγμή στον πιζαχτά Και μου λέει εμένα Θα μου έρθει καινούργιος λογαριασμός Κοιτάω το, το γάματοκιβώτιο και, και, και υδρώνω Μου λέει εμένα Μαλάκα Γιάννη αν δεν εξασφαλίσουμε εμείς αυτοδυναμία, μαλάκα, μαλάκα, μου λέει εμένα, ενδέχεται να συνεχίσουμε τη μνημονιακή πολιτική. Είναι αριστερός, είναι Σιριζαίος. Αυτός λοιπόν είναι ο Σωτήρας και εγώ είμαι ο Μαλάκας. Εσείς είστε ο λαός. Εσείς που αυτή τη στιγμή, δεξιοπατριωτούλο, εθνο, πασοκό, Σιριζό, είσαστε ο λαός. Οπότε βρήκε εμένα το μαλάκα ο Μητρόπουλος να τα πει. Σε εσά δεν λέει τίποτε. Τώρα δεν θα κάτσω να ασχοληθώ με τα έσχη που έκανε η αστυνομία Χτυπώντας τον περιπτερά και όλα αυτά τα πράγματα. Θα ήθελα να ασχοληθώ με αυτά. Παρακαλώ. Καλημέρα. Λέω δε πανικάρι, πού είσαι? Σε καταλαβαίνω, ρε, σε μυρίζω αμέσως. Πωνάω, αλλά μ' αρέσει. Κράτατε καλά, με σου φύγει. Ναι. <μήνε> ναι, ναι, ναι. Ναι, <μήνε> ναι, ναι. ναι, ναι. Κάλεσε καλά, έλαβα τα φίλια. Να σε καλά. Έλα, καλημέρα. Oh. Φράγκο δε δίνει, φίλε Μιχάλη, ούτε για την πάρτη σου, ούτε για την πάρτη κανενό. Εγώ θα επαναφέρω την απορία που έχω. Εφόσον έχουν, εφόσον, εφόσον, τα πάντα είναι στα χέρια του, δέρνουνε μέχρι και τι μολόχε. Τις Μπότσκες βαλαώρας Δεν κουνιέται φίλο, Έχουν και ένα στρατό εκατομμυρίων που τον πληρώνουν κάτι ψίχουλα Τις εκλογές τι τις θέλουν Αυτή τη στιγμή Εσύ γιατί λες να τις κάνουν τις εκλογές Τι χρειάζεται αυτή η, η επικάλυψη της Μπεσσαμέλ που λέγεται Κατά τη δική τους Δηλαδή τώρα πρόσεξε μεγάλε Θέλω, να με, θέλω δηλαδή να μου ρίξει μια μπάτσα Είναι δημοκράτη ο Σαμαράς, ο Βενιζέλος Ο Τσίπρας, ο Γουρέλης πάνω απ όλα. Ο Λικούδης, ο Μπουμπούκος είναι δημοκράτη ο Βορύδης Κι εγώ δεν είμαι Εγώ δεν είμαι μεγάλη Εγώ, σου λέω για μένα τώρα Δεν μιλάω για σένα που μπορεί να ακούσει την εκπομπή Και να νιώθεις Δημοκράτης Για μένα μιλάω Αυτοί όλοι που σου ανέφερα και Αυτοί είναι Δημοκράτες Αυτοί τρελαίνονται για το κοινωνικό σύνολο Παρακαλώ Να τα βρω δε, δε, δε πς, Δημοκρατία έλα, έλα Ναι θα φτιάξω μια ταμπέλα Δημοκρατία και να μου την καρφώσεις το κούτελο μεγάλη. Απλά μεγάλη αυτή είναι η πραγματικότητα Θα ασχοληθώ Δηλαδή τι να ασχοληθείς τώρα Με του Βάρεσαν τον Περιπτερά Εδώ μιλάμε από την εποχή Του και της Κανιλοπούλου ε, και πάστα τα πριν, πριν. Τα ίδια γίνονται. Τι θέλεις Θέλει να μιλήσουμε για τον υπουργό επί της προστασίας του πολίτη, Για αυτό το σπινθυροβόλο βλέμμα. Τι θέρε, μεγάλε να κάνουμε, Αυτά όλα είπαμε. Τι γεννήματα είναι πάλι τα ίδια θα λέμε τώρα. Πάμε να μιλήσουμε για πολιτική. Έχουμε μεταρρύθμιση συντάγματο. Μεγάλε, μην ξεχνά ότι ε, το Σύνταγμα είναι ένα ε, βρακί του Σαμαρά το οποίο το φόρεσε και δεν το κάνει και θέλει να το, να το μεταποιήσει λίγο το βρακί να το μεταποιήσει λοιπόν προσέξτε κρατήστε τα εξή από την ωρεοποιημένη πρόταση του, της πατριωτικής Νέας Δημοκρατίας για τη μεταρρύθμιση του Συντάγματος πρώτον δημιουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων καταργείται το άρθρο 16 λοιπόν. Β. Δημιουργία κομμάτων Προσέξτε Που θα έχουν καταστατικό Μόνο στα δημοκρατικά μέτρα Που θα ορίζει το νέο σύνταγμα Κατάλαβες Θα σου πάρει τα μέτρα τα δημοκρατικά Μια χαρά το νέο σύνταγμα Τόσο επιτόσο, Μόνο εσύ λοιπόν έχει δικαίωμα να κάνεις κόμμα Όταν σε παραχώσουν Στον τάφο με αριθμό Για δεν υπάρχουν λεφτά Τα λέγαμε προχτέ. Τρίτον Μείωση του αριθμού βουλευτών Πάγιο αίτημα των ναζιστών Εδώ και πολλά χρόνια Είναι να μειωθεί ο αριθμός των βουλευτών Ξεκίνη, Το θέμα νομίζω το ξεκίνησε ο Μητσοτάκουλας Το πήρε η κόρη του Και όλοι αυτοί <coughs> Συγγνώμη Γιατί να μειωθεί ο αριθμός των βουλευτών Παρένθεση Σε αυτή την κατάσταση Τον αυξάνει τον αριθμό των βουλευτών Διότι τον αυξάνεις Από 300 του πα 30.000 Διότι για να τους λαδώσουν και τους 30.000 θα χρειάζεται πολύ πράμα, άρα θα το ξανασκέφτονται. Πρώτον, δεύτερον, μιώνεις τους βουλευτές μόνο σε μία περίπτωση. Όταν πρώτο άρθρο ενός συντάγματος είναι οι υπηρεσίες προς την πατρίδα δεν αμίβονται, Δεν αμή, δεν να Πώς να στο πω διαφορετικά. Δεν αμήβονται, δεν παίρνεις μία δηλαδή. Εκεί λοιπόν μπορείς να έχεις 52 βουλευτέ. Έναν από κάθε παλιό νομό Λέμε τώρα όπως ήταν η Ελλάδα Οι οποίοι θα είναι κουβαλητές της θέλησης του λαού του νομού τους Οι υπηρεσίες προς την πατρίδα δεν αμείβονται Επιπεινή θανάτου Πρόσεξε εκτέλεση Σου δώσανε δώρο ένα σάντουιτς Την εποχή, τη, τη μέρα που σε πήγανε Με το υπηρεσιακό αυτοκίνητο να ψηφίσεις στη Βουλή Και να σε ξαναφέρουν στην Άρτα Σταμάτησε στα Διοδία και σου δώσανε δώρο θανάτου, λοιπόν. Μόνο τότε μπορείς να μιλήσεις μεγάλε για μείωση αριθμού βουλευτών Όλα τα άλλα είναι ναζιστωκαμώματα Τέταρτον, ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού Η υπουργοί όπως λέγαμε παλαιότερα θα είναι διορισμένοι Κατάλατε δεν θα είναι το παιδί εδώ που είπε ο άλλο ο φίλος από τη Φιλιππιάδα ότι έλεγε ο Στήλιος τον ψήφισαν τα μανταρίνια Και έγινε υπουργό. Όχι, θα τον διορίζουν τον υπουργό Πέμπτον η Ισχυροποίηση της ιδιωτικής οικονομίας Με κατάργηση της παρέμβασης του κράτους Ουρίστη Του άρεσε Ακριβώς Ακριβώς Ακριβώς Ευχαριστώ Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ναι, αφιλελεύθερο, όπω το λε: θα σου διορίζει εδώ το Γερμανό ειδικό υπουργό χωροταξία και θα κάνει ό,τι του, του γουστάρει και ο ψηφοφόρο, καταλαβαίνει. Μεγάλε τότε πάνε και τα διορισμοί πάνε όλα. Για να τελειώνουμε. Το άρθρο 9 του νόμου 14 περί ασυμβίβαση των ιδιοκτητών ΜΜΕ και συγγενικών του προσώπων να έχουν μερίδιο σε δημόσια έργα ή να παρέχουν υπηρεσίε στο δημόσιο καταργείται. Κατάλαβες μεγάλε και διάφορα άλλα ωραία Λοιπόν Έτσι λοιπόν αυτή η κοινωνία της ρεμούλας Αυτή η κοινωνία της ξεφτύλας Που πάτο δεν βρίσκει Φτάσαμε στο σημείο Ο επιδοτούμενος από πρόγραμμα του ΕΣΠΑ Για να οικονομήσει εργοδότης Είπε στην υπάλληλό του Ρίξε το παιδί, ή παρετήσου. Δηλαδή, κάνει έκτρωση: ήταν εγκαστρωμένη η υπάλληλο, η έρμη. Ή παρετήσου και τη χρωστάει μηνιάτικα από τον Ιούνιο. Μεγάλε, προσωπικά σου έχω πει τι είναι το ΕΣΠΑ. Σου έχω μα τι είναι το ΕΣΠΑ και του λόγου για του οποίου τα έχουν κάνει αυτά. Εσύ έχει το δικό σου καβλητσέκι στον εγκέφαλο. Οπότε, εγώ δεν θα επαναλαμβάνομαι συνέχεια. Κατάλαβες, Τι είπε να κάνει έκτρωση Αλλιώς φεύγα της λέει Και της χρωστέ από τον Ιόνιο oh, yeah. Κυρία μου και κυριέ μου Αυτά τα ωραία συμβαίνουν στην ευνομούμενη Ελλάδα Όπου η ΕΙΔΑΠ Για χρέος του Δήμου Φιλαδέλφειας Υψους 165.000 ευρώ Ορίστε oh, Ναι yeah. oh, yeah. oh, yeah. oh, yeah. Α, η μανταρίνη! Α, έλα, για, γεια, γεια. Α, μου λέει, δεν κατάλαβε. Δεν τον ψήφισαν τα μανταρίνια το στέλιο. Η μανταρίνη, η μανδαρίνη τον ψήφισε. Α το μαρ, πάμε παρακάτω. Ξέρει πόσο στέλιοι υπάρχουν Για ύψο λοιπόν χρέο 165.000 ευρώ κατέθεσε τραπεζικού στου τραπεζικού λογαριασμού του Δήμου, στου οποίου βρίσκονταν και η μισθοδοσία των υπαλλήλων του. Κατάλαβες, μεγάλε. Αυτά έκανε. Λοιπόν, η ΕΙΔΑΠ για χρέος του Δήμου Φιλαδέλφειας. Προσέξτε τώρα λοιπόν, τι έχουμε. Μη στεναχωριέστε. Έχουμε καινούριο σωτήρα, το Θοδωράκι. Προτείνει μέσω του ποταμιού του, του, του κόμματός του δηλαδή, συνταγματολόγο, όπου λέει να αφαιρεθεί ο όρος έθνος κατά την αναθεώρηση του συντάγματο διότι, προσέξτε παρακαλώ πάρα πολύ αντιδιαστέλει τον όρο λαϊκή κυριαρχία με την έννοια της εθνικής κυριαρχίας δηλαδή ο λαός δεν είναι έθνος μεγάλε ο λαός, δηλαδή τώρα να τα πάρουμε να απαντήσουμε στο Θεοδωράκι τώρα τι χαρακτηρίζει το έθνος και τι χαρακτηρίζει το κράτος παιδιά, ειλικρινά βαριέμαι να ασχολούμαι με κόπρανα βαριέμαι να ασχολούμαι με κόπραγμα με κόπρανα διότι ο συνταγματολόγος του ποταμιού Ο Σταύρος Τσακυράκης Ο οποίος είδε Παρακαλώ Ορίστε Ορίστε Ναι, ναι, ναι, ναι. Φίλε μου καλέ Καλέ μου φίλε και αγαπημένε μου Τηλεακροατή Το Σύνταγμα Φυσικά και πολλές φορές μπορεί να πάει κόντρα Στη θέληση Του λαού Διότι πολύ σωστά παρατήρησες Ότι αυτή τη στιγμή αν τους δώσουν από 10-15 να ευρώ Θα ψηφίσουν και, ότι, Τα Σκόπια όχι να τα λένε Μακεδονία Αλλά τα λένε Θεσσαλονίκη Παύλα Μακεδονία Δεν, αντι, δεν αντιλέγω σε αυτό Οπότε καλώς Προέβλεψε, Εγώ δεν θα κάτσω τώρα ασχοληθώ με αυτό το πράγμα. Αν κάτσω τώρα να κάνω ανάλυση στο κεφάλι, το κάθε κλούβιο κεφάλι, τι είναι έθνο, τι χαρακτηρίζει το έθνο, το κράτο κλπ. Δηλαδή. Ας πάει να τα βρει ο καθένα μόνο του. Ασχοληθώ με το κόπρανο το οποίο φέρει ο ομαδεπώνεμο Σταύρο Αυτό είναι. Σα λέω μόνο το ομαδεπώνεμο του κόπρανου. Σταύρο Τσακυράκη. Λοιπόν, ο καθένα λοιπόν βρήκε ανοιχτή την πόρτα μεγάλη σε αυτού του καιρού. Και μπουκάρε Διότι η εξουσία τόσα χρόνια Την πόρτα την είχε κλειστεί Είχε τα δικά της παιδιά Είχε τα, τα σκυλιά της μέσα Και τα αμόλαγε όταν έβρεπε Τώρα λοιπόν το σύστημα θέλει πολύ πράμα Και τις άνοιξε εδώ και 5 χρόνια τις πόρτες Και έχει μπουκάρει μέσα Ό,τι είχε μείνει όξο Από κάθε κατάσταση Το κάθε επικραμένο. Σε... Το κόπρανο λοιπόν λέγεται τσακυράκες Απαντήστε το Ακάτσω τώρα να ασχοληθώ με το, το, το, το χαμένο, να... Λοιπόν, χαμένο τα παίρνει όλα Λοιπόν, μεγάλε, γάλε, προσέξτε τώρα, άμα σε ενδιαφέρει Γιατί πληρώνουμε τη ΔΕΗ Χρυσάφη, με εκείνες τις χρεώσεις και εδώ Μας την έδωσε η ρυθμιστική αρχή ενέργειας Δεν είναι ακριβό το ρεύμα, αλλά οι φόροι γι' αυτό ανοίγουν τις πόρτες της πράσινης ενέργειας Και δεν αφήσουν τίποτα όρθιο, γίνεται και εδώ τις... Τρεπόσει το κάγκελο πάνω με τα αεολικά πάρκα, πάντα τζουμέρκα να τα καταστρέψουν όλα. Στο Δήμο Καραεσκάκη πάνω δεν θα αφήσουν τίποτα όρθιο με αυτά τα αεολικά πάρκα. Εγώ θα ξαναρωτήσω και θα επαναφέρω την ερώτηση που κάνω εδώ και καιρό στου φίλου Τιλεακροατέ. Όλοι πληρώνετε ΔΕΗ. Αυτέ τι ρυθμιζόμενε χρεώσει τι έχετε δει ποτέ. Αυτό είναι ένα φόρο τον οποίο επέβαλαν εδώ και πάρα πολύ καιρό και γι' αυτόν τον φόρο δεν διαμαρτύρεται κανένα. 10 ευρώ ρεύμα 100 ευρώ ρυθμιζόμενες χρεώσεις Τι άλλο να πεις Τι άλλο να πεις Έτσι λοιπόν κυρία μου και κυριέ μου Επειδή τα πάντα είναι καθρέφτες Όπως έχουμε ξαναπεί Η αστυνομία, ο στρατός, το ποδόσφαιρο Οι πολιτικοί, οι δικαστές Καθρέφτες τη κοινωνίας είναι Καθρέφτες κοινωνίας είναι και ο καθηγητή Φορτσάκης Ο οποίος Ο Φορτσάκης, δε, ο όξο, ο όξο ρε όξο, φοιτητές, κατάργηση φοιτητικών συλλόγων και ηλεκτρονικό δημοψήφισμα για τις καταλήψεις Φορτσάκης, σύμβολος του Μητσοτάκη επί των ημερών του και νυν πρίτανης και όλα δικά σου μάτια μου γιατί εγώ κουμαντάρω βγάλουμε τραγούδι τώρα όλα δικά σου μάτια μου τι θα κάνει ο Λοβέρδος στα κενά σχολεία, βρήκε λύση διότι άμα, δεν, άμα λείπει ο Λοβέρδος ε, ε, επαναλαμβάνω, έχεις πάρει χαμπάρι ότι ένα τίποτα αυτή τη στιγμή Το ποσοστό του Βενιζέλου που πήρε και στις εκλογές Και αντιπροσωπεύει αυτή τη στιγμή Την Ελλάδα, ξεκυβερνάει Τι θες από εκεί και πέρα ρε μεγάλη. Για ποια δημοκρατία μιλάς Βρήκε λοιπόν λύση για τα κενά σχολεία Όσοι εκπαιδευτικοί έχουν άδεια ανα, Ανατροφής του παιδιού τους Να πάνε για δουλειά με επίδομα 300 ευρώ Δεν ξέρω αν ακούει εκπαιδευτικό στην εκπομπή. Πάντω γεγονός είναι ένα ότι μόλις γίνουν εκλογές εδώ Ξέρω τι είναι, τα αποτελέσματα Πρώτο κόμμα το Πασόκ, δεύτερο ο ΣΥΡΙΖΑ Τρίτο η Νέα Δημοκρατία Τελευταίο το ΚΚΕ Αυτά είναι τα αποτελέσματα Παρακαλώ Θα πάει Ναι Ναι σου λέω. Ποιος θα μεγαλώσει το παιδί του εκπαιδευτικού Έχεις την εντύπωση ότι ενδιαφέρθηκε κανένα ποτέ για, την, για το παιδί σου για το παιδί σου για το παιδί του του Αλουνού αυτή είναι η κατάσταση μεγάλη. έχουμε 2.652.172 συνταξιούχους από αυτούς, κατά την ταπεινή μου άποψη η πραγματική συνταξιούχη δεν είναι ούτε ένα εκατομμύριο όλοι, όλοι οι άλλοι είναι πασοκο ε, θρέματα πασοκοκατασκευασμένοι από τα 40 συνταξιούχη Άμα θέλει, βάζουμε ένα στοίχημα και πάμε να κάνουμε ένα ρεπορτάζ μαζί. Θα σου θυμίσω κάτι εδώ τώρα, το έχω ξαναπεί. Εδώ είναι ένα αλή του, τι να σου πω, λέω τώρα να πούμε, μεγάλο μεγάλος και τρανό, δημόσιο υπάλληλο, ο οποίο 40 χρονών πήρε σύνταξη από τον ΟΤΕ, νομίζω, και φώναξε του δημοσιογράφου τη Σάρτα και του κέρναγε, κέρναγε λακέρδα και ούζο. Ναι, του δημοσιογράφου, καταλαβαίνεισταν. Ναι. Γιατί λέει πήρε σύνταξη. Και δημοσιογράφοι καθόταν και τον κοίταγαν. Και τρώγανε τη λακέρδα και πήραν το ούζο. Και του τσίπρο. 40 χρονών είχε βγει σύνταξη. Χάλευε τώρα αυτό έγινε πριν 15 χρόνια. Έφτασε αισίως στα 55 ο άνθρωπος. 55 χρονών, 15 χρόνια παίρνει σύνταξη από το δημόσιο. Οπότε λοιπόν μεγάλε, Άστα τα Ξέχασες τον τυφλό ταξιτζή στην αμφιλογία. Τον τυφλό ταξιτζή τους, ξέχασες αυτούς. Και στην κεφαλονιά αυτοί, αυτοί όλοι είναι συνταξιούχοι Όχι δεν είναι επίδομα Παίρνουν κανονική σύνταξη η πραγματική συνταξιούχοι λοιπόν Στην Ελλάδα Δεν είναι στα νούμερα που μας λένε Παρακαλώ Ναι, ναι να, κατ... να, καταλήξω, να καταλήξω Ναι ρε φίλε Πρέπει να πληρωθούν και το θέμα είναι πως θα πληρωθούν Μεγάλε ο μπουμπούκος ο Μπουμπούκος πως θα πληρωθούν Ο Βενιζέλος πως θα πληρωθούν Και ο καινούριος Σωτήρας Ο ΣΥΡΙΖΑ Διότι πάρα πολύ απλά Θα πληρώνονται ως υποτακτικοί Ανεχόμενοι Τις πολιτικές που τους κάνανε συνταξιούχους Και ο πραγματικός συνταξιούχος Ο οποίος δούλεψε 30-40 χρόνια Για να πάρει σύνταξη ούτε ή άλλως χαμένος είναι Παρακαλώ Καλή σα μέρα Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν μεγάλε Αυτό έχω να σου πω Εγώ αυτό προσωπικά έχω να σου πω Ο πραγματικός συνταξιούχος Ο οικοδόμος, ο εργάτης, ο δημόσιο υπάλληλος Ο οποιοδήποτε, που δούλεψε 30-40 χρόνια Λοιπόν Είναι ρηγμένος από χέρι Όλα αυτά λοιπόν Τα πασοκοκατασκευάσματα Θα πρέπει να πληρωθούν Τη λύση λοιπόν σκιαζόμενη Γι' αυτό και τους ψηφίζουν Ας τη βρουν οι μπουμπούκι. Παρακαλώ Καλημέρα Πώς, κανένα διχύλιαρο, ε? <μπλέον> Το ξέρω ρε φίλε Και να, να είναι, είναι Τώρα, αυτός είναι συνταξιούχος τώρα <μπλέον> Ναι, όχι θέλω να σου πω Εσύ τον εκλαμβάνεις ως συνταξιούχο Αυτόν Ε, λοιπόν, άσχετα να τα μασάει ακόμα Έτσι είναι, ε, όπως όπως το λες Σε ευχαριστώ Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Έτσι. Έτσι είναι η κατάσταση Όπως τη λες ρε φίλε Πήρε 300 χιλιάρικα για ελεθελουσία έξοδο Ξέρω εγώ θα πήρε 250 από τον ΟΤΕ Στα 50 Και είναι συνταξιούχος Αυτός τώρα είναι συνταξιούχος Άσχετα να το κράτος τον πληρώνει Παρακαλώ Έλα ρε, γύρω, ρε. Ναι, κατα... Όλα, όλα, όλα. Το έχω... ναι, όλα. Αυτά είναι από το επιμελητήριο, έτσι. Μάλιστα, αυτή είναι η κατάσταση. Αυτή. Έλα, ya, ya. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, τι μου λέει ένα μη συνταξιούχο. Ένα φαγμένο μικροεπαγγελματία. Μόλι μου έρθει, χαρτί μου λέει ότι άμα έχει χρωστά τα επιμελητήρια που είσαι. Λοιπόν, τα... αυτά τα λεφτά λέει, θα τα στείλουμε στην εφορία που χρωστά. Τα έχουμε ξαναπεί. Η εφορία είναι η καινούργια κομμαντατούρα. Όλα πηγαίνουν στην εφορία. Και από εκεί, που, από εκεί που ήσουν ένας άνθρωπος που πάλευες τη ζωή σου χωρίς να θέλεις να πειράξεις κανέναν, χωρίς να θέλεις να χρωστάσεις κανέναν, σου δημιουργούν ένα φόρο τον οποίο δεν μπορείς να πληρώσεις και αμέσως δεν είσαι ενδυνάμει εγκληματίας, είσαι πραγματικός εγκληματίας αφού χρωστάς το κράτος. Επανέρχομαι λοιπόν στους 2.600.000 συνταξιούχους. Αν κάνουν ένα ξεσκαρτάρισμα στους, συνταξι στους πραγματικούς συνταξιούχους, θα βρεθούν λεφτά να πληρώσουν τους πραγματικούς συνταξιούχους. Αλλά όπως είπε και ο φίλο που πήρε τηλέφωνο, παίρνοντα 300 χιλιάρικα για εθελουσία έξοδο και σύνταξη 2-2,5-3 χιλιάρικα, λοιπόν αυτός δεν νοείται συνταξιούχος τον οποίο πρέπει να πληρώνει το ελληνικό κράτος. Ξέρετε πόσοι τέτοιοι είναι? εκατοντάδε χιλιάδε! Γιατί νομίζετε ότι παλαμακίζουν το Σαμαρά, τον Γκουρέλα, του Βενιζέαλ, γιατί εσείς, γιατί έχετε την εντύπωση ότι τρέχουνε σαν τα όρνια όταν, όταν γίνονται οι συνάξεις νεοδεμοκρατου Πασόκου και τέτοιον; γιατί για πέ μας έλα παρακαλώ έτσι σωστός σωστός, σωστός, σωστός έχει μπει ένα τείχος ανάμεσά μας, μου λέει εδώ ένας φίλος τηλεκροάτης. Απ' τη μία είναι αυτοί που θέλουν την εθνική κυριαρχία, απαπαπαπα, θα μας μαλώσει ο μίσο, ο Κούραδος. Λοιπόν, και απ' την άλλη είναι αυτοί που θέλουν τη χρηματική κυριαρχία, έχοντας στο μυαλό τους ότι δεν θα τους ακουμπήσει τίποτα. Βέβαια, εγώ σα κάνω μια παρένθεση, ότι όχι απλώ θα σας ακουμπήσει, Είστε στο στάδιο που αρχίζουν να σας ξεσκίζουν Γιατί ό,τι γίνεται πια Γίνεται για σας Δεν γίνεται για τον επαγγελματία Δεν έχει μία να, Ο άλλος που του στείλανε το χαρτί σήμερα Λέει ελάτε να πάρετε τι Ένα σαρκείο έχω πάρετε το και αυτό Οπότε η μοναδική που έχετε Ή παίρνετε αυτή τη στιγμή Είστε Ό,τι γίνεται από εδώ και πέρα είναι για σας Και τώρα να σου πω Ορίστε <ΣΣ> Ορίστε Ορίστε Καλημέρα, ναι. mm. τι θα πάρει, <laughs> <laughs> <laughs> Πόσο είσαι τώρα! <laughs> Και περιμένει δηλαδή ότι θα υπάρχει σύνταξη σε πέντε χρόνια, <laughs> <laughs> <laughs> Ναι! Να, μα, οχ, να σε καλά με έκανες και γέλασα, ρε! Έλα, για! Για! Οχ, τι αστείο ήταν αυτό που μου είπε. Τι αστείο. Λοιπόν, μεγάλε, θα πάρω σύνταξη μου, λέει εγώ. Πληρώνω από 14 χρονών, τεβε. Άκου τώρα, τι, τι όνειρο βλέπει ο άνθρωπο. Και θα πάρω σύνταξη. Εντάξει, καλά. Λοιπόν. Α, καλέ, πάθετε ένα σοκ. Πέστε από τα σύνδεφα. Έκανε έρευνα η Ελστάτ και μας δείχνει ότι το 7,5% των οικοκυριών δεν μπορεί να προσφέρει τα βασικά αγαθά στα παιδιά του. Ναι, αυτά μας είπε η Ελστάτ. Έλε, το ερώτημα είναι ένα. Πόσο λε, ακόμα να πάει αυτή η κατάσταση. Εσύ που είσαι, ξέρω εγώ, αυτή τη στιγμή με, την, με, με τον Μπιζάγνητα. Που λιάζεσαι να βγουμε με τον τριών ευρώ, ε, ευρώ αξίας καφέ Που πας πε, κορδωτός ακόμη στο σούπερ μάρκετ και γεμίζεις την καλάθα και κοιτάς περιφρονητικά Έλα, για... Την οικοκυρούλα η οποία στο χέρι έχει 1,70 και δεν τη φτάνει να πάρει γάλα yeah. Πόσο λες να τραβήξει αυτή η κατάσταση ακόμη Α, yeah. λες να τραβήξει πολύ Σι ξέρεις καλύτερα φυσικά διότι σε έχει ενημερώσει το κόμμα Αλλά επειδή α, να το τελειώσουμε το θέμα Λέμε Ελάτε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι παρέα Και θα επιστρέψουμε να κλείσουμε Αφιερωμένο σε όλους σας Αυτά τα ωραία Μέχρι στιγμής Σταμάτης κόκοτας Ωραίος ε Μείνοντας συντονισμένοι στο ραδιόφωνο θα ακολουθήσουν τα γλέντια του καναλάρχου Ευχαριστούμε πάρα πολύ Για την υπομονή σας Για την ακρόαση Για τις ωραίες παρατηρήσεις σας Ευχόμεθα να είσαστε απαξάπαντες Πάρα πολύ καλά Γεια και χαρά σας contemplετε